Στο όνομα του Πατρός και του Υιου και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύει ο ουράνη, παράκλητη, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού Παρόν και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός στον αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν και καθάριου μας ο πάσης κυρίδος και σώσον Αγαθέρες ψυχά συμμώ. Εις Θέλετε κάτι να ρωτήσετε... γιατί λύπη ναι, δηλαδή. η χωρίσαμε ότι, διαχωρίσαμε ότι η λύπη είναι η κατά και η κατά κόσμο λύπη ναι, κατά κόσμο. η κατα λύπη είναι μια, μια τοποθέτηση να αυτή που είπατε ότι είναι η εσωτερική σύγκρουση που γεννάτε στον άνθρωπο από τη κακή εικόνα που έχει για τον εαυτό του την κακή εικόνα που σχηματίζεται για τον εαυτό του η βάση είναι αυτή σε σύγκριση, σε σύγκριση σε στείτε, με την ιδεατή που να καταλαβαίνει, θα έπρεπε να έχει η ιδεατή να καταλαβαίνει. Είναι ένα μοντέλο το οποίο το από την κοινωνία, το από την δυνήση, κοινωνία. Ακριβώ. Ακριβώ έτσι. Με ποιο τρόπο αυτή σύγκριση, η είναι 6. Με τρόπο αυτή σύγκριση, που μπορεί να πάει, που μπορεί να κάνουν ή να πούνε το παράλογο αυτή τη ε, σύγκρουση. Γιατί νομίζω ότι ο άνθρωπο, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι σε μια διαδικασία, σε μια πορεία. Είναι το, το λογικό το παιδί να μην μπορεί να κάνει κάποια πράγματα που μπορεί να κάνει μετά, σαν το Τόσο αντίπορο να κάνει οι ώστε να μην γεμούν στο παιδί τέτοιε σύγκρουσει και μπορεί να κάνει η εκκλησία Και το λέω αυτό γιατί στην ψυχολογία, Υπάρχει ο όρο της άλλη ώρου να αποδεθείς. Δηλαδή από τον πλωμάτων, δεν μπορεί να κάνει ένα φέρνει ένα του και δεν φέρνει το δέκα, που Τι μπορεί να κάνει η Εκκλησία. Η Εκκλησία αυτό που μπορεί να κάνει είναι να μείνει η Εκκλησία. Να είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία όμως έχει πάρει κάποιους πολύ μεγάλους φόβους, για ε, για παράδειγμα, εγώ αισθάνομαι ότι υπάρχει έννοια τη αλληλεγγύη, η οποία είναι πάλι ένα ευκαιριακό πρότυπο. Και το λέω αυτό γιατί έχω ακούσει τουλάχιστον ότι πολλοί άλλοι έχουν ομολογήσει δεν είναι ότι δεν κάνουν λάθη. Τι άλλοι κάνουν λάθη. Έτσι τουλάχιστον έχω ακούσει για τον Αγίου Μασαλούθιο ότι έχει ε, ε, ισχυριστεί και για διάφορου άλλου αλληλεί. Και το θέμα είναι το εξή, ότι συχνά έχουμε την αίσθηση για το κόμμα στο επίπεδο των απλών ότι ζητεί από μας από την εγκλησία, από όλοι, και από την permane να έχουμε κάποια τελειότητα οποία είναι ανήκατε στην ουσία. Καλά κάνει η Εκκλησία και προβάλει την αγιότητα αλλά καλύτερα θα κάνει να δείξει ποια είναι η αγιότητα και η αγιότητα είναι η κατάσταση διαρκούς μετανοίας. Καλά, καλά κάνει η Εκκλησία και προβάλλει το πρότυπο της αγιότητας αλλά πρέπει επίσης να δείξει ότι η αγιότητα δεν είναι μια προσπάθεια να κυνηγήσω την αρετή αλλά είναι μια προσπάθεια να κυνηγήσω τη σχέση και καρπό της σχέσεις είναι η αρετή Άρα αυτό που οφείλει να κάνει η εκκλησία είναι να παραμείνει εκκλησία δηλαδή να είναι σώμα Χριστού και να προβάλλει το σώμα του Χριστού και όχι ιδέες, και όχι φιλοσοφίες. Και πρέπει να έχει τη διάκριση να καταλάβει τη δεκτική κανότητα του ανθρώπου, τη δυνατότητα πρόσληψης ε, του λόγου της. Το ίδιο ακριβώ οφείλει να κάνει και ο Γονεύς. Οφείλει να είναι πατέρας και να είναι μάνα. Που αυτό σημαίνει να είναι ένα παράδειγμα πόνου, θυσίας, αλλά και αληθείας. Στο βαθμό που υπάρχει αυτό το κενό και η ενοχή αυτής της, αυτής της έλλειψης καταφεύγει ο άνθρωπος σε λογικά επιχειρήματα που έχουν πολλήν ένταση καρπός του άγχους της αποτυχίας που αυτό δημιουργεί τα προβλήματα. <σχερνή> <σχερνή> <σχερνή> Τον γονέων όταν βλέπουν το παιδί να μην μη πηγαίνει όπως θα φαντάζονται και όπως θα θέλανε. Αυτή λοιπόν η αποτυχία και το άγχος αυτής της αυτής αποτυχίας βγάζει, βγάζει την, την, ε, την φορτικότητα χωρίς να δίνει τη δυνατότητα έμπνευσης. Και ο πατέρας γίνεται πατέρας, όχι εφόσον βιολογικά έχει αυτή τη δυνατότητα, αλλά εφόσον λειτουργεί κατά το πρότυπο της ουρανίου πατρότητος, εφόσον παραπέμπει το παιδί του, σε αυτήν τη δυνατότητα της ουρανίου πατρότητος που είναι η αποδοχή που είναι η επίκεια αλλά είναι και η αλήθεια δεν πρέπει να παρανοούμε την έννοια της ανεφόρων αποδοχής με την ακύρωση της αληθείας προτείνουμε την αλήθεια αλλά ταυτόχρονα απολύτω αποδεχόμαστε τον άλλον άνθρωπο πολλές φορές δεν έχει φταίει μόνο η Εκκλησία ή η αγωνεύση. Φταίει και ο ίδιο άνθρωπο όταν θέλει, όσο και καλά, το λάθο του το δικαιώσει. Άλλο η αποδοχή, άλλο η μη απόρριψη, άλλο το ψέμα όμω. Η αλήθεια οφείλει να καταδεικνύεται. Και επειδή ο άνθρωπο δεν θέλει να βλέπει την αλήθεια, γιατί ελέγχεται από την αλήθεια, οι ενοχέ που του δημιουργούν, του προβάλλουν την άμυνα το να κατηγορήσει την Εκκλησία που θέλει αγιότητες ή τον πατέρα που βάζει όρου. Οπότε πρέπει να δούμε και τα δύο μέρη για να είμαι απολύτω σωστή. Πρέπει να δείτε όμω τώρα τον όρο τη αλήθεια στη μέση. Όσο κατά τη γνωρίζουν, είναι κάτι το αμετάβλητο, ή κάτι που σήμερα για μένα η αλήθεια είναι το άρθρο και για εσά είναι πολύ. Η αλήθεια, αν είναι ευμετάβολη, αν είναι μεταβαλωμένη, δεν είναι αλήθεια. Η αλήθεια είναι αλήθεια, είναι αιώνια. Αλλάζει και μεταβάλλεται ο τρόπο εκφρασή τη. Αλλά η ουσία τη είναι πάντοτε η ίδια αιώνια, δεν αλλάζει. όχι δεν μιλώ για τον Χριστό μόνο ο Χριστός δεν είναι κάτι αφηρημένο είναι πρόσωπο και αυτό το πρόσωπο δεν, αφο... δεν, δεν, δεν, δεν αναφέρεται μόνο σε μια, σε μια πλευρά της υπάρξειός μας την πνευματική ή τη μεταφυσική ή τη μεταθανάτιο αλλά αφορά και την καθημερινή μας πράξη όλα αυτά είναι σε μια ενότητα η αλήθεια δεν κομματιάζεται, δεν τεμαχίζεται και ούτε χωρίζεται σε αιώνια και καθημερινά. Το καθημερινό έχει το αιώνιο και το αιώνιο είναι η έκφραση του καθημερινού. Κατά συνέπεια λοιπόν, Χριστός είναι όταν στη σχέση μου είμαι ειλικρινής. Εδώ είναι ο Χριστός. Να σας πω ένα παράδειγμα. Κάνουν κάποια έργα εδώ στην Ολυμπιάδος, ο Δήμος και κάποιοι άνθρωποι ταλαιπωρούνται γιατί ο τρόπος δεν ξέρω πως το αποφάσισε ο Δήμος περιορίζει, περιορίζει κατά σημαντικό βαθμό τη δυνατότητα του παρκαρίσματος Πήρα την πρωτοβουλία και ρώτησα το Δήμο Καθόλου πιστικός δεν ήταν ε? και μάλιστα είχε μια άλλα ζωνία και μια κοινωνική αναλγησία και εγώ άρχισα να ψάχνουμε δεν σημαίνε αλήθεια αυτά που ακούει όχι Ιδει, ε, μετά είδα μου τα αυτιά το άκουσα και λες τώρα αυτός ο άνθρωπος που είναι εξουσία την εξουσία του την παίρνει σαν κατ' εξουσιαφού ο παίρνει 47% 17% μας τη και κάνουμε τι θέλουμε έτσι δεν είναι ε, αυτό είναι απάτη, δεν είναι Χριστός Χριστός θα ήταν να έχω την εξουσία μου διακονία και ως πόνος και έξοδος από το συμφέρον Εδώ είναι ο Χριστός. Έτσι δεν είναι. Ο Χριστός λοιπόν μπορεί παντού να είναι. Και τη στιγμή που του είπα εξηγήστε μου και πίστεμε. με. Παπά μου ασχολήσει με τη δουλειά σου μου λένε. Και όταν πήγα σε κάποιον άλλο βουλευτή και του λέω κοίταξε μου είπαν έτσι... Αχ, λοιπόν, θα πάρα πολύ, ντροπή. Τι, τι τρόπο. Δεν με πειράζει αυτό. Μην με αποπροσανατολίζετε από αποπροσα απ την ουσία. Εξηγήστε μου για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Βρίστε με, αλλά πείστε με. Δεν με πειράζει που είμαι παπά. Μένουμε στην εικόνα, στι συμπεριφορέ, όχι στην ουσία. Αυτό δεν είναι απάτη. Είναι Χριστό εδώ. Και οπότε, μέσα δύο μέρε ζαλιζόμουν, έψαχνα. Δεν είχα και να ασχοληθούν και με τα πνευματικά. Και λέω, πούπο διάλογο τι με έκανε να ασχολούμαι τώρα του πολιτικού. Θέλει ο Άσκ, Πάω στο ταμί μου στην προσευχή μου ότι αυτή δεν βγάζει άκρη. Και κατάλαβα τελικά ότι χειρότερα να τι δεσποτάδε είναι πολιτική. <Κι> Αυτό ήταν το ηθικό συμπέρασμα το οποίο κατέληξε και όλοι δεν ασχολούμαι καθόλου. Μου λέει και κάποιο άλλο: Θέλω να έρθω να μιλήσω για το μακεδονικό τη ομιλία τη τρίτη. Πρώτα έλα να μιλήσουμε την Ολυμπιαδού και μετά το για το μακεδονικό. <Κι> Α αφήσουμε το παρελθόν και να μιλήσουμε για το σήμερα. Αυτό είναι ο Χριστό. Πού είναι ο Χριστό, Όταν θα έρθουν στι οξολογίε να πουλήσουν χριστιανισμό, εντάξει. Δεν παίρνουν πολιτική θέση, καταλάβατε τι εννοώ έτσι. Ούτε ψηφίζω κιόλα. Δεν έχω τη διάθεση, ούτε με ενδιαφέρει να ψήφιζω κιόλα. Η Εκκλησία οφείλει έξω από αυτά τα σχήματα, αλλά να είναι και μια καθημερινή αλήθεια. Έτσι δεν είναι. Επομένω, κατά αυτή την έννοια, να εδώ είναι ο Χριστό. Στην αμεσότητα, στην ευθύνη, στην ειλικρίνεια. Δεν είναι κάτι μεταφυσικό. Αυτό όμως η στάση μου αυτή, η, ευθύ, η ευθύτητα του ανθρώπου, η αληθινότητά του, είναι μία προβολή στην ιονιότητα. Αυτό κρίνει και την ιονιότητά μας. Κρίνει και την προσευχή μου. Ξέρεις, ο πολιτικός και μου πει, κοίταξε πατέρε, θα σου δώσω εκεί τρεις θέσεις πάρκινγκ για τις βαφτίσεις, μη μιλά. Τι θα του πω εγώ, εντάξει βολευτήκαμε. Εάν το πω αυτό, τι είδου λειτουργία θα κάνω με τα ευλογημένη βασιλεία που εγώ λειτουργήσα ει βάρο των υπόλοιπων γνωριτών Θεό φυλάξει. Θα του πω, δεν τη θέλω. Όταν θα παρουνόλυ, δώσει και σε μένα μια. Αν περισσεύει. Ε, Πώ μπορεί να πω ευλογημένη βασιλεία όταν είμαι τόσο καθαρό με τον εαυτό μου. Ξέρετε τι λένε. Αυτό ο παπάς είναι χαζός Αν ευλογημένο. Επομένω, είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπο να έχει. Μία ειλικρίνεια και μία ευθύνη και μία εντυμότητα στη ζωή του. Ε, αυτό νομίζω έχει πόνο, έχει οδύνη αυτό το πράγμα. Έτσι δεν είναι. Ε, αυτό δεν είναι Χριστός, δεν είναι δυνατότητα Χριστού. Αυτό και, αυτό και όλη η ζωή μας ξέρετε, αν έχουμε προσευχή, μια στοιχειώδη προσευχή κρίνεται στην προσευχή. Αν θέλουμε να έχουμε ζωντανή σχέση με τον Θεό, όλα αυτά κρίνονται στην προσευχή. Τι είδου ήταν η ζωή μα, πώ ε, τρέξαμε όλη την πορεία μας. Θέλει κανεί άλλο να ρωτήσει κάτι. Ε, ε, Δεν σπεινόει ο Γιώργο. Πολλοί θεωρούν ότι η ζωή είναι και αυτό Έφυγε το μυαλό μου πες. Η ηλική. Πολύ τη το ρόλο ότι η ηλική ζωή είναι αντανάκλαση της θεματικής και γι' αυτό εκτιμούν του καταξιωμένου Όντως το σύνταγμά είναι ότι η κοσμική εξουσία προέρχεται από, την, από το Θεό. Και εσύ, το Θεός, από την άλλο Εσεί όμω, μα μιλήσατε για τον Άγιο Φτωχό. Λοιπόν. Τελικά, η ηλική ζωή. Για, για τον Άγιο Φτωχό. Έτσι κατάλαβα, Για τον είναι βαρμάcos εκτιμημένοι ζώοι. Είναι οι ∝τροφίτες ως προτιμασία ή δεν υπάρχει κανονές. Η λική ζωή είναι δεν βαρμάcos εκκλητικοί ζώοι. Οι ∝τροφίτες ως προτιμασία ή δεν υπάρχει. Κανόνα. Δεν υπάρχει αυτη κι διακρίση λικής και πνευματικής ζωής. η υπάρχει Χριστός ολα αυτα η δεν υπάρχει. Δεν μπορούμε να διακρίνουμε τη ζωή σιλική και πνευματική. Είναι σε μία ενότητα η μας, ένα πρόσωπο έχουμε. Ή το δεχόμαστε είτε όχι. Ε, το είπε ο κυριο Αριστοντ, στο τέλος, ότι βλέποντας ψυχολογικά την έννοια της λύπης ε, και αφού είπε αυτό, κατόπιν λέει ε, ότι η προσδοκία του γονιού είναι το 10. Μα μόνο και μόνο όταν σκεφτούμε ότι η προσδοκία του γονιού είναι το 10, mm. αυτό είναι... Ψυχοπαθολογία, είναι παρόστια. Έξω από το χορό, πολλά λε. Μετά τώρα... να... δούμε τον Χριστό. Ο Χριστό Δεν <coughs> όλου του δεκάριου. Εδέ μου λε, Βρεσί, παίρνει γυναίκα του 0, του θα πάρει και εσύ. Έχομαι, έχομαι, έχομαι κρίση... Έλα τώρα, εντάξει, αυτό είναι φυσικό. Το γονιό να θέλει το καλύτερο για το παιδί του και εσύ να θέλει την γυναίκα. Και το αντίστροφο. Το παιχνίδι πάει άλλο. φτιάχνουμε πράγματα για τα οποία ακόμα έχουμε την αρρωιμότητα. Αν δεν προηγηθεί μετάνοια, αν δεν προηγηθεί αίσθηση του Θεού, είναι καλό να περάσουμε από αυτά τα πάθη. <�κ�> δεν γίνεται αλλιώ. Πρέπει να περάσουμε από τα πάθη. Να πούμε στο σκοτάδι μα. Φω δεν είναι ο εαυτό μα. Δεν λέει κανεί ξεκινήσει τη ζωή του και πει: Εγώ τα κατάφερα και είμαι ταπεινό και έτσι και αλλιώ και δεν έχω ένα πάθο. Ε, πού δεν θα γυρέψει τον Χριστό, τον εαυτό του θα λατρεύσει. Είναι καλό να περάσουμε από τα σκοτάδια μα. Είναι καλό να περάσουμε από τα πάθη μα. Να τα αναγνωρίζουμε και κάνουμε τον αγώνα τους. Μου έκανε εντύπωση σήμερα. Κάποια στιγμή με πήρα τηλέφωνο και μου είπανε για μία βάφτιση. Κάποιος ο οποίος, ένας Πέρσης, Ιρανός. Ότι θέλει να βαφτιστεί είναι έτοιμα τα χαρτιά του και μου λένε να γίνει βάφτιση τέλη του Γενάρη. Και τους λέω καλά, χωρίς κατήχηση τι πράγματα είναι αυτά. Για τι ιστορία είναι αυτή. Και μάλιστα με τις βαφτίσεις έχουμε και λίγο κόπο κατηχήσεις τώρα λέμε και το όχι ένας ο οποίο καταλαβαίνει και ελληνικά δεν βγάλει άκρη. Θα αυτό αυτός ο άνθρωπος να δούμε τι πράγμα είναι. Ακούστε ιστορία που με έκανε έναν τραπώ σαν παπάς ορθόδοξος. Μου λέει λοιπόν, πρέπει να είναι 32 ετών αυτός, 32 ετών είναι, ναι. Μου λέει την ιστορία του και λέει όταν ήταν 16 ετών μπήκε φυλακή 6 μήνες γιατί αρνείται το μουσουλμανισμό ότι δεν είναι αλήθεια δεν είναι δυνατόν αυτός ο Θεός να είναι τόσο κακός που να μιλά για σφαγές και τέτοια πράγματα λέω αλητάκη θα σου είναι όχι ήμουν ήσυχο, τα έλεγα με ευγένεια και αυτό μου εστίχει σε έξι μήνες φυλακή στη συνέχεια βρήκα την βίβλιο και τη διάβαζα πρώτα διάβαζε ο αδελφός μου και μου πήγε αυτό το βιβλίο και μετά διάβαζα κι εγώ και το διάβασα όλο και πίστεψε ότι αυτό είναι αλήθεια αυτό το βιβλίο και μετά βρήκα λέει μια μέρα κάποιος στο πάρκο έναν άνθρωπο και έκλαιγε και ήταν βασανισμένος και είχε πολλά προβλήματα και του είπα ότι υπάρχει ένας Θεός που σταυρώθηκε που μας αγαπά και να μην συνεχωριέται και πήγαινε κουράγιο και μετά όταν χωρίσαμε και πήγα σπίτι μου ε, κατάλαβα ότι κάποιο με είδε από απέναντι που μιλούσαμε και τι έγινε. Μια φωνή μου έλεγε να φύγω από το σπίτι μου τη μέρα εκείνη. Και πήγα στον αδελφό μου σε μια άλλη πόλη. Και με πήρε τηλέφωνο η αδελφή μου και μου είπε: Η αστυνομία βρήκε τη βίβλο που είχε στην αποθήκη και τον ψάχνει. Να του κλείσει φυλάκι, απαγορεμένο βιβλίο. Και μετά έφυγα και πήγα πέντε. Με πήρα σε μια σκάνια. Είναι τα αυτά τα σκάνια μου, μέχρι καταλάβω τι μου είπε, καταλαβαίνα. Λοιπόν, πήγα σε αυτό το. Φορτηγό, με κάποιους άλλους και φύγαμε και ήρθα στην Ελλάδα, στην Αθήνα μετά από πέντε μέρες. Και στην Αθήνα που ήμουνα ήμουν σε κάποιο πάρκο με άλλους πολιτικούς πρόσφυγες, καμιά 200 άτομα εκεί και για δύο-τρεις μήνες τους βοηθούσα χωρίς χρήματα και ε, τους δίναμε φαγητό και από κάποια εκκλησία. Και ο παπά, επειδή με ήδη που βοηθούσα, λέει: Σένα, θα σε βγάλω με επειδή είσαι καλό παιδί, Μιχάλη. Και θέλουμε να με με αυτήσετε, Μιχάλη. Αυτή είναι η ιστορία αυτού του ανθρώπου. Και λε τώρα, εμείς οι βολεμένοι, Ορθόδοξοι, Ε, Μια χαρά είμαστε, είμαστε και Άγιοι, ψάχνουμε και τα δικάρια, αναλύουμε και ξαναναναλύουμε το Χριστό, αλλά καθόλου διάθεση για πόνο, για μόχθο, για οδύνη και για ουσιαστική αναζήτηση. Θέλουμε όλα να τα κάνουμε εύκολα. Τι προποθέσει είχε αυτός ο άνθρωπος Ποιος πατέρας του μίλησε και ποια εκκλησία τον καθοδήγησε Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος από μόνος του βρήκε τον δρόμο με τη χάρη ασφαλώς του Θεού Ποια είναι δική μα ευθύνη Να δούμε λοιπόν αυτή τη σχέση μας αυτή την πνευματική την προσωπική σχέση με τον Θεό. Πώς γίνεται ο ερχομός του Θεού είπε, στην καρδιά μας. Ποια είναι καταρχήν η κατάστασή μας και πώς γίνεται αυτός ο ερχομός. Το πρόγραμμα καταρχήν της ζωής μας, οι δουλειές που έχουμε, οι φροντίδες, το καθημερινό πρόγραμμα, η ένταση, δημιουργεί και ένα εντός εισαγωγικών θετικό. Ότι αυτό το κενό που έχουμε μέσα μας, το υπαρξιακό το καλύπτει. Αν όμως μπορέσουμε να αποκαλύψουμε αυτό το κενό μέσα μας που κυρίως συμβαίνει σε στιγμές που δεν έχουν πολλή δουλειά αργίες, μεγάλες γιορτές ή διακοπές που δεν έχουμε κάτι έτσι να γεμίσουμε ευχάρισα το χρόνο μας αισθανόμαστε αυτό το κενό που εκδηλώνεται σαν μια ψυχολογική δυσκολία. Έχουμε μια βαργεστή μάρα, μια ανία, μια κηδεία. Δεν έχουμε όρεξη για ζωή και πληρότητα. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση η διέξοδος που μας προτείνει τα πάθη. Οι ποικίλε εξαρτήσεις είναι αποτέλεσμα αυτής της καταθλιπτικότητας που δημιουργείται από ένα εσωτερικό κενό. Ψάχνουμε με τα πάθη και τις εξαρτήσεις μια διέξοδο σε αυτή την κατάσταση που έχουμε. Κάποια στιγμή, και αυτά τα πάθη μας κουράζουν, όπως λέει ο Άσοτος Υιός, κάποια στιγμή λιμό απόλυτο, επέθανε της πείνας. Δηλαδή η ζωή των παθών, η ζωή της αμαρτίας, κάποια στιγμή τελειώνει και σε μυστικό, σαφήνει γυμνό, εγκατελειμμένο. Και τότε σου γεννάται η αίσθηση της πείνας. Η Ισχυροτέρα έρχεται αυτή η αίσθηση της πείνας μετά από τα πάθη. Και αυτό που μπορεί να οριστεί ως πιο βασανιστικό είναι η αίσθηση του ανικανοποίητου. Το ανικανοποίητο είναι από τα ισχυρότερα ψυχικά προβλήματα στη ζωή του ανθρώπου. Που το ανικανοποίητο είναι ένα κάλυμα της εσωτερικής πείνας που έχουμε. Δεν μας γεμίζει τίποτα. Υπάρχει μια απουσία ζωής. Ενώ για την τρυφή του παραδείσου που ο Θεός. Ενοπλαστήκαμε για την τρυφή του παραδείσου που η χαρά. Κι ο άνθρωπος έχει μια δυσκολία. Αντί να κοιτούμε απευθεία των Θεών αληθορίζομαι. Σκληραίνει η καρδιά μας. Και μέσα σε αυτή τη σκληρότητα, για να βρούμε έναν τρόπο κάπου να γατζωθούμε, αγαπούμε την αμαρτία και τα πάθη μα. Διαπιστώνουμε κάποια στιγμή το αδιέξοδο, φτάνουμε στα όρια μας, ψαχνόμαστε από εδώ. Βρίσκουμε προσωρινά μια ανάπαυση, ψαχνόμαστε από εκεί. Περνά ο χρόνο, μα μια αίσθηση μετεωρισμού και κενού και ζητούμε τον ερχομό του. Την παρουσία του Θεού. Η καταθλιπτικότητα που υπάρχει στη ζωή μας δεν έχει πάντα ερμηνεία ψυχολογική. Μεγάλωσε έτσι, έχει αυτές τις αποτυχίες, δεν έχει κάτι να κάνει, δεν έχει δουλειά οικονομικά, έχει, δυσκ, έχει προβλήματα. Η κατάθλιψη, λοιπόν, δεν έχει μόνο ψυχολογικά αίτια. Μπορεί να έχει και πνευματικά αίτια. Και ένα από τα πνευματικά αίτια που μπορεί να γεννήσουν στον άνθρωπο μια καταθλιπτικότητα είναι ο λογισμός του θανάτου. Είναι η σκέψη του θανάτου. Είναι η απορία για την αιωνιότητα. Μπορεί να κάνουμε χίλια-δυο πράγματα αλλά μέσα μας, καθώς περνούν και τα χρόνια μας κατατρώει αυτή η απορία και αυτό το ερώτημα ζωή. Αυτό θλίβει τον άνθρωπο, τον ταλαιπωρεί. Πολλοί άνθρωποι που δεν ξέρουν εύκολα να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση μπλέκουν σε άλλες υποκατάστατες προτάσεις. Μπορεί κάποιος να πει εάν δεν υπάρχει ζωή για αν δεν υπάρχει Θεός θα έθετα τέλο στη ζωή μου. Γιατί είναι παράλογη η ζωή χωρί τον Θεό. Είναι παράλογη η ζωή χωρί την αιωνιότητα. Και όλο να ζούμε. Οι ψυχολόγοι και η κοινωνία λέει: Άσταυτα πρέπει να το αντιμετωπίσει αυτό. Πρέπει να δεχθεί ότι όλα έχουν μια αρχή και ένα τέλο. Με αυτή την κοινικότητα πρέπει να δούμε τα πράγματα. Με αυτή όμω την ότι έχουν, όλα έχουν μια αρχή και ένα τέλος Και είμαστε αυτό που φε, αυτό το περιορισμένο χρονικά όν Πώς μπορώ να αγαπήσω Πώς μπορώ να βγω από το συμφέρο μου Πώς μπορώ να θυσιαστώ για τον άλλο; Πώς μπορώ να μην εκμεταλλευτώ τον άλλον Τι για να είμαι καλός, να είμαι καλός για 80 χρόνια Άρα η ζωή είναι παράλογη έτσι Δεν αξίζει να ζεις δεν υπάρχει λόγος να μην αυτοκτονήσεις Γιατί να μην αυτοκτονήσεις Γιατί να χαρείς άλλα δέκα χρόνια Και τι έγινε Τι να έχεις ένα καλό όνομα στην κοινωνία Και τι έγινε Να κάνεις και άλλα πέντε κτήματα Και τι έγινε Να έχεις άλλε δέκα γυναίκες ή δέκα άντρες Και τι έγινε Ποιο άνθρωπος αναπαύεται Με αυτά τα δώρα του κόσμου Ή δεν έχει την πρόταση ζωή και της αιωνιότητας Ποιος άνθρωπος μπορεί να αγαπήσει βαθιά το παιδί του Αληθινά Αν το χάσει και πεθάνει Πώς μπορεί να συνδέσει την ύπαρξή του Με ένα παιδί που έχασε Αν δεν υπάρχει Θεός και δεν υπάρχει αιωνιότητα Είμαστε χαμένοι ιστορία Υπάρχει τραγικότερο γεγονός από αυτό Επομένως είναι επίγουσε η ανάγκη του ανθρώπου να βρει αυτό τον μπούσουλα, να βρει αυτό το προσανατολισμό Και να μην επαναπαυτεί σε θεωρίες Ξέρετε ποια είναι, ποιος είναι ο χρόνος της γέννησης μας Ο χρόνος της γέννησης μας δεν είναι τότε που βγήκαμε τη μήτρα της μάνας μας Ο χρόνος της γέννησης μας είναι η στιγμή που ο Θεός γίνεται Θεός μου τότε αρχίζει και υποστασιοποιείται ο άνθρωπο και υπάρχει ο άνθρωπος αν ο Θεός είναι ο Θεός της Εκκλησίας ο Θεός της Θρησκείας, ο Θεός των Ελλήνων ο Θεός των Τούρκων, δεν ξέρω και εγώ τι δεν είναι ζωντανός ακόμα ο άνθρωπος, δεν υπάρχει ακόμα ο άνθρωπος είναι ανύπαρκτος η στιγμή της γέννησης της ικανότητος δηλαδή του ανθρώπου να αγαπά η η ικανότητα του ανθρώπου να εμβαθύνει στο πρόσωπό του και να έχει υπόσταση να ύπαρξή του να χαιρετεί και το φαγητό του και το νερό του και τα ρούχα του και το σπίτι του και όλα γιατί όλα γίνονται μια παρουσία και αίσθηση Χριστού και Θεού είναι η στιγμή που ο Θεός γίνει ο Θεός μου και αυτή είναι η πρόκληση της πνευματικής ζωής η εκκλησία δεν είναι απλώς για να μην απορρίπτει για να πούμε καλά παιδά και είστε τριλαλαλα τραλαλα και μα δίνει τα ψυχαναλεγητικά μας και αισθανόμαστε ήσυχοι η εκκλησία υπάρχει και δικαιώνει τον προορισμό της εφόσον αφυπνίζεις τα μέλη της στου ανθρώπου ότι αυτό είναι ο σκοπός της ζωής μας, ο Θεός να γίνει ο Θεός μου και όλοι οι πάλι μας εκείνη, η πείνα που έχουμε, η ακιδία που αισθανόμαστε είναι γιατί δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα και δαπανούμε το χρόνο μας όχι σε αυτό το προσανατολισμό ο Θεός να γίνει ο Θεός μου να είδατε τι είπαμε. Δύο μέρε έχασα το λογισμό μου από τον Θεό και ασχολούμαι με τα πεζοδρόμια. Αυτή είναι η απάτη. Πρέπει να έχουμε διάκριση πώ διαχειριζόμαστε την καρδιά μα, τον χρόνο μα. Άφησα τον Θεό και κατέκρινα πολιτικού. Ο Θεό του ελέγχει, δεν φταίνουν και άνθρωποι. Τόσο ξέρουν. Και αυτοί, γιατί δεν, γιατί δεν μπορώ να κατακρίνω. Δηλαδή είπα, ρε παιδί μου, γιατί να με αυτό αυτόν τον παλιά τρόπο, τον απαταιώνα τον πολιτικό. Γιατί είπα. Και αυτό είναι και εγώ, είμαι τη ίδια φύσεω η μύθα της ίδιας φύσεως της ίδιας ανάγκης του, του, του, του, της ίδιες προκλήσεως γιατί και αυτός ο κακομύρης γεννήθηκε για αυτόν τον λόγο ο Θεός να γίνει Θεός του και δεν το αγνοεί και ζει σε έναν παλαμούτη σε ένα παραμύθιζι ότι πρέπει να κερδίσει το ποσοστό και το στόχο που έβαλε για να είναι ξανά εξουσία ακυρώνει και γι' αυτόν, αυτόν αυτή η δυνατότητα ο Θεός να γίνει Θεός του δεν είναι αρκετό να... Να, να, να, να, δεν είναι αρκετό στο να αγωνίζομαι προσωπικά ο Θεός να γίνει Θεός μου εάν ταυτόχρονα δεν μπορώ και για τον εχθρό μου ή τον αντίπαλό μου ή τον άσχετο ή τον ξεπεσμένο ή τον μεταπτωτικό και αυτός να αφυπνιστεί και κάποια στιγμή να καταλάβει ότι η στιγμή της γέννας του είναι που ο Θεός θα γίνει Θεός του και θα γίνει Θεός μας αυτό είναι εκκλησία πως ξεκινάει λοιπόν αυτή η διεργασία Ο Θεός έρχεται σε αυτόν που περιμένει, που παλεύει, που δεν αγανακτεί για τη ζωή του, για την κατάστασή του, που δεν αντιδρά, δεν ανυπομονεί, αλλά υπακούει και λέει: Θα έρθει η ώρα. Όποιος με ψημυρίζει και λέει Α, χαμένη ιστορία, δεν μιλάει σε αυτόν τον Θεό η ανδρία και το θάρρος ψυχής είναι να λες, θα έρθει η ώρα και να παλεύεις και να μοχθείς για αυτή την ώρα και να πιστεύεις αυτή την ώρα αν δεν πιστεύεις αυτή την ώρα και σε αυτή τη δυνατότητα είσαι χαμένη ιστορία γιατί όμως δισπιστούμε για τον ερχομόντου γιατί τα θέλουμε όλα γρήγορα και εύκολα. Είναι κακό που κάνει η εποχή μας, ένα ησικών κακό που κάνει η εποχή μας είναι ότι ο τρόπος ζωής είναι τέτοιο που μάθαμε όλα γίνονται εύκολα, γρήγορα και ανώδυνα. Από το κινητό μέχρι το χρηματιστήριο. Από την πίτσα μέχρι την άποψη όλα εύκολα. Θέλουμε αμέσως το φαγητό γρήγορα και δεν αντέχουμε. Αυτό διαμορφώνει, μας αδυνατίζει εσωτερικά μας εξασθενεί τις ψυχικές δυνάμεις να έχουμε υπομονή στον κόπο να έχουμε σταθερότητα στον αγώνα Λοιπόν, δυσπιστούμε για τον ερχομό του γιατί τα το θέλουμε όλα εύκολα και γρήγορα Είμαστε ράθιμοι και εκ της ραθιμίας γεννάται η ολιγοπιστία τι είναι ο λιγοπιστή εξαιτίας της τραθήμιος ότι ο άνθρωπο απομακρυθεί από την προσευχή απομακρύνθεί από αυτή τη ζωντανή σχέση αναζήτησης που δεν έχει κάνει μόνο με διαβάσματα έχει να κάνει και με ενεργοποίηση και κατάθεση καρδιάς έχει να κάνει με νυχτερινή ζωή που αγρυπνούμε και ζητούμε το έλεος του Θεού τη συγκατάβαση του Θεού τότε αυτή η έλλειψη, αυτή η, στάση, αυτή η ραθήμη γεννά την ολιγοπιστία. Τι είναι η ολιγοπιστία, η απουσία του βιώματος. Αν δεν είσαι σε ενέργεια, σε δράση πνευματική, σε προσευχή, δεν έχεις βίωμα. Είσαι σε κατάσταση ολιγοπιστίας. Δεν θέλουμε να πονέσουμε να, και δεν θέλουμε να κλειστούμε στο ταμείο μας. Ένα άλλο πρόβλημα, σύμπτωμα, ξέρετε, ε, της εκοσμίκευσής μας ή και μια άμυνα στην καταθλιπτικότητά μας είναι η διάχυση η διαρκής ενασχόληση με πολλά πράγματα και θεωρούμε άσκοπο στο να κλειστούμε στο ταμείο μας και να έχουμε σχέση με τον Θεό και μάλιστα το βλέπουμε ως κίνδυνο μελαγχολία, μια παρένθεση εδώ χρειάζεται διάκριση το κλείσιμο πρέπει να γίνεται σύμφωνα και με τι ψυχέ μα αντοχέ και δυνατότητε. Ένα άνθρωπο ο οποίο είναι κλεισμένο, έχει ροπή προ τη μελαχολία, θα τον κλείσει μέσα. Θα βγει και έξω, θα τραγουδίσει, θα χαλαρώσει και του πει τώρα και μισή ώρα προσεφούλα, μπορούμε να κλείσουμε μέσα. Αν ξεκινήσει έτσι, τον κατέστρεψε. Πρέπει να έχουμε και διάκριση ποιε είναι οι αντοχές του ανθρώπου. Για να μπορέσουμε με. εσωτερικέ δυνάμει περισσότερε για να πορευτούμε στην πνευματική μα πορεία. Δεν αγαπούμε τον μόχθο που δίνει η Θεό. Αγαπούμε τον μόχθο που δίνει τι μετοχέ, που δίνει τα χωράφια, που δίνει τα σπίτια, που δίνει τις γυναίκε, που δίνει του άνδρε, που δίνει τα παιδιά, που δίνει τα παιδιά. Αλλά δεν αγαπούμε τον μόχθο που δίνει η Θεό. Το χαμένο χρόνο. Έχουμε τόσοι να ασχολούν με αυτό, θα ασχολούμαστε. Ο κάθε άνθρωπο έχει χρόνο. Γιατί ο χρόνο τόσο δεν είναι ποσοτικός, όσο ποιοτικό. <ΣΣ> Πέντε λεπτά όλοι μπορούμε να βρούμε. Αλλά και την ώρα που εργαζόμαστε. Μπορεί να προσανατολίσουμε την καρδιά μας σε κάποια κατεύθυνση Έχει ασφαλώς τις δυσκολίες της Έχει την περίσπαση Αλλά έχει πάλι ο άνθρωπος τη δυνατότητα Όταν λοιπόν αρχίσουμε να περιμένουμε Και να δουλεύουμε για αυτή τη στιγμή Και ξεκινάει ο άνθρωπος Σου λέει έχω την πείνα μου Αναγνωρίζω ότι μου λείπει Θα κάνω την υπομονή μου Θα ξεκινήσω το μόχθο μου Θα ξεκινήσω τον αγώνα μου Για αυτή την προσδοκία Γι' αυτόν τον ερχομόν του Θεού, για αυτή τη στιγμή της γέννησή μας που ο Θεός θα γίνει ο Θεός μου. Λοιπόν, τι, αρχίζει, τι συμβαίνει τότε στα, στην πρώτη κίνηση του ανθρώπου στην αρχή του αγώνα Του Τα πρώτα πράγματα που συναντούμε τι είναι. Ξεκινώ, άλλο, σου λέει ο παπάς μου είπε έτσι, άκουσα τι λέει, ωραία, θα πάω να κάνω την προσευχή μου και περιμένει να δει Θεό και ξέρετε θα βρούμε, το πρώτο πράγμα που θα βρούμε το είναι τα πάθη μας. Ο άνθρωπο στην ησυχία όταν είναι και μόνο βγαίνουν αυτά που έχει μέσα του. Τα πρώτα φίδια βγαίνουν τότε. Εμεί είμαστε, ξέρετε, όταν κάνουμε πολλά πράγματα και κάνουμε και έργο και κάνουμε και δουλειά, ακόμα και πνευματική δουλειά έξω, αυτό είναι ε, ένα καμουφλάρισμα τη πραγματική μα καταστάσεω. Όταν θα έρθουμε σε αυτόν, σε κατάσταση ησυχία, τότε τα φιδάκια έρχονται, ζωντανεύουν και κινούνται. Και λε, μα πού, τι πάθη είναι αυτά, Εγώ τα είχα. Τότε βγαίνουν τα πάθη. Α πούμε αυτό που λέμε αργία, η ησυχία, ο ασκητής, την ησυχία, τη σιωπή που είναι διαδικασία εσωτερικής εργασίας και ορίμανσης ο κοσμικός το λέει αργία και αυτό η αργία μη τρυπάσεις κακία. Γιατί, γιατί στην αργία δεν έχει τίποτα να κάνεις θετικό, βλέπεις τα πάθη σου και τώρα έχεις και, εξ, και βγαίνουν. Όταν ασχολείσαι με χίλια δύο δεν φαίνονται. Βλέπουν, λοιπόν, βλέπουμε τα πάθη μας τότε, ξεκινούν τα ανά μας να δυναμώνουν βλέπουμε αφιπνίζονται τότε η ανικανοποίητη υπόθη μας αχ αυτά τα Σαββατόβραδα που έχεις τίποτα να κάνει. ξυπνούν όλοι η ανικανοποίητη υπόθη του ανθρώπου βλέπει ότι η ζωή της δεν έχει νόημα περνάει από το στην δυνά σας ρε παιδιά μέχρι την άλλη τη σε μήνα πως τη λένε και γεννά από εκεί ακούει το τραγούδι και αρχίζει μια ζαλούρα δεν έχει δόξη για πόδιπνο. Δεν κάνει τίποτα, του λέει ευτυχώ που κάνει καμπαβά δεύτερη τρία Να ξεκινήσουμε και λίγο παραπάνω. Και, να... και πάει έτσι η ζωή μα. Και δαπανάται η ύπαρξή μα. Και χάνουμε αυτή τη ζωντάνια. Αυτό που φαίνεται, λες, το μεγαλύτερο βάσα είναι να βάλει ο άνθρωπο από να κλειστεί μέσα και κάνει προσευχή. Του φαίνεται τελείω ανούσιο. Βγαίνει όλη η δυσκολία τότε. Τα βάσα να του λέει όλοι διασκεδάζουν, στα λαδάδη, κάπου εγώ κάθομαι τρελό είμαι. Πρέπει να είμαι ανώμαλο για καμπτια πράγματα. Και τότε ξυπνούν όλοι ανυκανοποίητοι οι υπόθηκοι του ανθρώπου, και τότε πιο έντονα ζει την αορι, αο, αο, α, αορασία του Θεού. Πιο έντονα αόρατο και ανύπαρκτο γίνεται ο Θεό όταν ξεκινήσει οι αγώνα αναζήτησή του. Λε πού είναι ο Θεό, Νομίζω ότι απευθύνεσαι στο κενό. Πιο ορατό είναι όταν λες παραμυθάει κάνεις ανε γιορτούλε στην εκκλησία, κάνει καμιά λειτουργία και είναι ο Ρξέλη και ο Ροϊοψάλδη, μα τουρώνει, το ευχαριστήσει, εδώ είναι ο Θεό. Η αορασία ορισ... του θα είναι πιο έντονη όταν ξεκινά σε ένα προσωπικό αγώνα αναζήτησή του. Τότε σε ποια είναι η να μην υπάρχει και τζάπα γοντιζόμαστε και δεν είμαι στα λαβάρια και χάνω και τεογλέντη. <Σελίου> <Σελίου> <Σελίου> Από τότε είναι, τη εποχή εκείνη είναι. <Σελίου> Τώρα πού πηγαίνουν, <Σελίου> δεν ξέρω. <Σελίου> λοιπόν, ο αγώνα μα αυτό το κλίμα του πόνου, τη οδύνη, της δυσκολία με επιμονή και υπομονή αρχίζει να διαμορφώνει ένα πνευματικό ήθος μπαίνει η ζωή μας σε ένα βαθύτερο προσανατολισμό όταν ο άνθρωπος έχει αυτήν τη δυσάρεστη κατάσταση και υπομένει και επιμένει ζητώντας κάτι εκείνη είναι η κρίσιμη στιγμή αρχίζει σιγά σιγά να διαμορφώνεται ένα άλλο εσωτερικό κλίμα στον άνθρωπο εκεί είναι ποιος είναι ανδρείος να αντέξει αυτή η κατάσταση εδώ χρειάζεται ανδρία. Ανδρία φρόνημα. Όποιος δεν έχει ανδρία ο φρόνημα δεν μπορεί να, ο Θεό δεν μπορεί να κάνει δουλειά μαζί του. Όχι γιατί δεν θέλει ο Θεό. Δεν έχει ο άνθρωπο, έχει, έχει στουπώσει μέσα του. Από χίλια δυο πράγματα. Αέρα δεν μπαίνει, ο Θεός θα μπει μέσα μα. Με χίλια δυο έννοιε καταστάσει. Λοιπόν είναι αυτή η κρίσιμη στιγμή. Το ανθρώπου να μπει σε αυτή τη διεργασία. Ζητά λοιπόν τότε τον Θεό και πουθενά ο Θεό. Υπάρχει ένα τέλειο το κενό. Φοβάσαι ότι η ζωή είναι παράλογη και διακατέχεσαι από μία αναπορία. Λοιπόν, αυτή η στιγμή είναι η πιο κρίσιμη στιγμή στην ύπαρξη του ανθρώπου. Έχει τρεις επιλογές ο άνθρωπος να κάνει σε αυτήν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Η πρώτη επιλογή είναι να αποφασίσει να ζήσει τα πάθη του και μια έκλητο ζωή ως υποκατάστατα, γιατί δεν έχει το ανδρείο φρόνημα να αντέξει αυτή την κατάσταση, την επώδυνη, την εσωτερική. Το δεύτερο είναι να ακολουθήσει την Εκκλησία και να πει στην μελαχολία. Και το τρίτο είναι να δυναμώσει εσωτερικά, να αρνηθεί και να αποβάλει το πνεύμα της λύπης και με ελπίδες να συνεχίσει αυτόν τον καθημερινό αγώνα του, αλλά με διάκριση. Τι σημαίνει διακρίση, αυτό είπα και προηγουμένω. Όσο αντέχει κάθε φορά. Λίγο, λίγο. Αλλά μένει σταθερός με ελπίδα και πίστη σε αυτή την αναζήτηση. Όπω λέει ο Αβά Δωρόθεο, Πω, τι ωραίο παράδειγμα. <συσοκλή> λέει, όταν θέλει κάποιο να το φέρει στον Θεό, Τι κάνει, Τι κάνεις, το, το δόλωμα. Πιάνει το ψάρι, Τι κάνει όταν είσαι καλό ψαρά. Όταν πιάσει το ψάρι, Τραβά ο Όταν, όταν, όταν αρχίζει να τραβά, Πώ το λένε αυτό. Η πιτωνία το λίγο χαλαρό. Και μόλι ξαναλύγω να λασκάρει, και μόλι ξαναπάρει αέρα, το τράβε πιο πολύ. Τώρα και το φαίνεται σιγά σιγά. Έτσι πρέπει να κάνουμε και στου άλλου και στον εαυτό μα. Αυτό το κάνουμε διακριτικά. Δεν χρειάζεται βιασύνη. Με ελπίδε. Μη ζητούμε, ξέρετε, πολλοί άνθρωποι τώρα μπορεί να απογοητεύσουν. Ωραίο, παπά, τι λέω, εγώ άλλα έχω στο μυαλό μου, άλλα λέει. Δεν πειράζει. Λίγο, λίγο καθένα, όσο μπορεί. Γι' αυτό το δέκα που είπε Γιώργο είναι σκανδαλιστικό. Α ζητήσουμε, ζητήσουμε το 10, δεν πειράζει. Μετά θα έρθει το 9, μετά το 8. Στο τέλο θα είμαστε και πότομοι, θα έχουμε και παγωνιά. Λοιπόν, αλλά πρέπει να ξεκινούν σύμφωνα με τι αντοχέ ο καθένα. Προ, προπαντός μην απογοητεύσουμε τον εαυτό μα ότι δεν είναι για μα ο Θεό. Σε όποια κατάσταση κι αν είμαστε, ο Θεό ψάχνει ευκαιρία. Θέλει να, να, να μπει στον κάθε άνθρωπο, αλλά ψάχνει την χωρητικότητά μα. Όλο ο αγώνα μα είναι να αποκτήσουμε χωρητικότητα. Να αποκτήσουμε δεκτικότητα για να έρθει η κατοίκηση μέσα μα. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερο κλείσιμο τη πόρτα για το Θεό, όσο είναι η απόγνωση η απογοήτευση, όσο λε, για μένα δεν υπάρχουν ελπίδε, δηλαδή δεν είναι για μένα ο Θεό. Δεν υπάρχει χειρότερο έγκλημα σε αυτή τη διαδικασία, στη διαδικασία ζωή, σε αυτή τη διαδικασία πνευματικής γέννηση. Πρέπει λίγο, λίγο να βιάζουμε τον εαυτό μα και σιγά, σιγά να αποκτούμε μεγαλύτερη δεκτικότητα. Πρέπει λοιπόν ακόμη πολύ να πονέσει ο άνθρωπος να κλάψει, να νιώσει την ερημία του Χριστού για να γίνει δεκτικότερος, να τον ποθήσεις περισσότερο στο, βαθιο, στο βαθμό που νιώθεις περισσότερο την απουσία του Θεού περισσότερο τον ποθείς και εδώ είναι το κακό όταν η εκκλησία γίνει θεσμός, σύστημα, όταν η πίστη γίνει Μία έτσι εξωτερική θρησκευτικότητα. Ζούμε την ψευδέστηση του Χριστού και δεν μπορούμε βαθιά να νιώσουμε την απουσία του και άρα βαθιά να τον ποθήσουμε τον Χριστό και να αποκτήσουμε δεκτικότητα για Αυτόν. Πρέπει να μείνεις ορφανός για να καταλάβεις τι σημαίνει πατέρας. Όπω ο Χριστός μας, όχι τυχαία, Ανελήφθη στου ουρανού. Και δεν έστειλε αμέσω στο παράκλητο το Άγιο Πνεύμα. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Για να ζήσουν οι μαθητέ την ορφάνεια. Για να συνειδητοποιήσουν αυτό που είπε. Ου και άσου ορφανού. Αλλά θα πέψω τον παράκλητο. Για να μπορέσουν να αναγνωρίσουν το Άγιο Πνεύμα οι μαθητέ. Να νιώσουν την παράκληση, την παρηγοριά του παρακλήτου. Και την χάρη αυτού έπρεπε να ζήσουν την απουσία του. Να ζήσουν την ορφάνεια. Χωρί να νιώσουμε την ορφάνια μας την υπαρξιακή ορφάνια δεν μπορούμε να σανθούμε το Θεόν ως Πατέρα πρέπει να μείνεις άσχημος να περιφρονηθείς από τους αγγέλους και τους ανθρώπους μέσα στα πάθη σου για να επιποθήσεις την ωραιότητα της χάρτης του Θεού την αγνότητα της παρθένου χρειάζεται να σταθούμε στο σκοτάδι μας για να επιμείνουμε στο ανεκπλήρωτον όνειρο την νοσταλγία την νοσταλγία του Θεού η παρούσα λοιπόν η μέρα η περίοδος της ζωής μας η, η περίοδος της ζωής μας είναι η παρούσα η μέρα είναι η μέρα που μας χάρισε ο Θεός όπου ζούμε την πνευματική μας φτώχεια την ακατανοησία μας που όλα μας φαίνονται όλα καταλαβίστηκα και δεν ξέρουμε τι μας γίνεται είναι η μέρα που μας δόθηκε, να κερδίσουμε τον Θεό μοχθώντας και υπομένοντας αυτή μας την κατάσταση. Να παλέψουμε μέσα στο σκοτάδι μας, όπου εφόδιά μας θα είναι ο πόνος μας, η αγωνία μας, η καρδιά μας. Και ο πατέρας περιμένει κατάλληλη στιγμή. Η κατάλληλη στιγμή πότε θα έχει ο άνθρωπος φτιάξει τον χώρο του, για να μπορέσει να έρθει, να εισβάλλει ο Θεός και να κρυφτεί μέσα μας. Και ανάλογα στον καθένα ενεργεί ο Θεός. Στον καθένα δίνει διαφορετικό χάρισμα, διαφορετικόν τρόπο όπου τον πλησιάζουμε Δεν είναι σωστό ο ένας να συγκρίνεται με τον άλλον. Ο ένας να ζηλεύει τον άλλον. Η Αποκάλυψη, η πνευματική που μπορεί να ζει ένας δεν διαφέρει από το αχ και το κλάμα του χριστιανού που παλεύει με τα πάθη του και ζητή των Χριστών. Η ίδια προσδοκία είναι, ο ίδιος προσανατολισμός είναι. Ο καθένας σύμφωνα με την ιδιοσυγκρασία του έχει διαφορετικά πάθη από τον άλλον άνθρωπο. Σύμφωνα με τον τρόπο ζωής του, με τον χαρακτήρα του ε ανάλογα με αυτό δίνει και ο Θεός τον δρόμο που θα τον πλησιάσουμε Δεν είναι καθόλου όμορφο και είναι δαπανηρό Να ασχολούμεθα με τι είναι ο ένας και τι είναι ο άλλος και να συγκρινόμεθα Όταν όμως ο άνθρωπος δεν έχει εμπιστοσύνη στο ότι ο Θεός θα τον, θα τον δεχθεί αμέσως Αλλά πιστεύει ότι θα το φορτώσει με βάρη Τον πιάνει μια μελαχολία Μια ακυδεία και συνεχίζει να αμαρτωλή ζωή. Όταν αρχίζεις και φοβάσαι ότι δεν θα σε δεχθεί ο Θεός. Ότι είναι μακριά ο Θεός. Ότι είναι ουτοπία ο Θεός. Καταβάλλεται πνευματικά ο άνθρωπος. Τον πιάνει μελαχολία Και οδηγείται μετά με μεγαλύτερη ορμή στην αμαρτία. Κατά την καρδιά μας, κατά την μετάνοιά μας, κατά την καθαρότητά μας που εκφράζεται η καθαρότητα όχι μόνο με την ψυχολογική θυκένια, αλλά με την πνευματική, την καθαρότητα της επιθυμίας και του πόθου τέτοια θα είναι και η απόδοσης, η εμφάνισης, η φανέρωσης του Θεού στη ζωή μας. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ. Μου αφήνετε δύο ερωτήματα. Κατά προσπάθεια αυτή, γιατί εγώ ερευνήθηκα με αισθήματα αγαπητήσεω και βλασφημία, mm -hmm. ε, δεν πήγα από πίσω τα ένα δεν πήγα δύο, τρία, 4, 5, δέκα. Προσπαθώ και πάλι τίποτα, α πούμε. Είναι, είναι η κατάσταση το να ότι. Ότι Οι... την Ο... προσπάθεια αυτή, Κανένας, ε, στήματα, καρδίσως, και δεσφυμίας. Δεσφυμίας αυτό είναι πολύ, είναι πολύ λεπτό αυτό που είπατε. Πολύ λεπτό σημείο. Αν ένα άνθρωπο είναι συνειδητοποιημένο ότι αυτό που του λείπει δεν είναι ζωή και απλώ είναι ο πειρασμό του και αγωνίζεται, οφείλει να βιάσει τον εαυτό του. Αν όμως δεν ξεκαθάρισε τι είναι για αυτόν χαρά, ας πάει όπου θέλει να, φύγει, να ξεδώσει, να του φύγει η να αμαρτήσει όσο θέλει και όπου θέλει και όπως θέλει για να καταλάβει τελικά τι ζητά. Αν όμως είναι ψαγμένος και έχει κατασταλάξει, εκεί θα βιάσεις τον εαυτό σου. Αν βεβαιώς όμως οι ψυχικές σου αντοχές δεν, δεν, δεν είναι γερές, τότε βγες και λίγο έξω, βρες τον τρόπο να ξεδώσει, να διασκεδάσεις για να μπορείς μετά να φορτώσεις τις φορτώσεις σου πιο ουσιαστικά να λειτουργήσεις. Είναι πολύ σημαντικό στην πνευματική μας προσπάθεια να διατηρήσουμε μια ψυχολογική ισορροπία. Και το μέτρο τη ψυχολογική ισορροπία διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο σύμφωνα με το χαρακτήρα του. Αυτό το μέτρο πρέπει να βρει ο ίδιο ο άνθρωπο είναι να βοηθήσει και ο πνευματικό του σε αυτό. Δεν έχουμε όλοι τον ίδιο ψυχισμό, τον ίδιο χαρακτήρα και τι ίδιε ψυχικέ αντοχέ. Οφείλουμε όμω να έχουμε μια ψυχολογική ισορροπία πέρα από το πνευματικό ξεκαθάρισμά μα. Λυστού λέω, θέλω τον Θεό. Αλλά έχω και ένα χαρακτήρα που δεν μπορώ να κλειστώ μέσα. Θα βρούμε ένα μέτρο τέτοιο που να μα φέρει μια ευεξία ψυχική για να έχουμε δυνατότητα να κάνουμε, πιο, πιο, πιο αποτελεσματικό και πιο ουσιαστικό το πνευματικό μας αγώνα. Αν όμω δεν έχουμε ξεκαθαρίσει. Ποια είναι η χαρά για μα, καλή να πάμε να μαρτήσουμε. Ήρθε μια και με πέδε. Πριν ένα-δύο χρόνια πότε ήταν. Θέλω και εκεί, θέλω και την αναμαντρία, θα έρθει και μου παιέ. Πάνω να μαρτήσει, δεν έχει την ευλογία μου. Και όταν το ευχαριστή τα πούμε. Έτσι δεν γίνεται, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Θέλω και να κοινωνή σου μου, λέει, θέλω και να μαρτήσω. Και τα δύο μ' αρέσουν. Είλε, άστο τότε. Πάει να μαρτύρει σου δίνει την ευλογία μου. Η ευλογία του ήρθε. Πάει να μαρτύρει όσο θέλει. Και μετά, άμα αποφασίσει, τα ξαναλέμε. Πρέπει λίγο να κατασταλάξουμε μέσα μα τι γίνεται. Άλλο πειρασμό τη στιγμή. Άλλο η δοκιμασία. Και άλλο να μην έχουμε ξεκαθαρίσει μέσα μα τι γίνεται. Ποια είναι η χαρά μα και ποια είναι η ζωή. Το άλλο. Άμα έρθει σε εμένα θα σου πω. Είχαμε αυτό που, μαθώ, που είπατε πριν. Ότι βλέπουν διαφορετικέ ανοιχτέ, άλλο χαρακτήρα, ο καθένα έχει σημειώσει. βλέπουμε ανθρώπου που λένε όλα τα ανάποδα σε μένα, αυτό, και του λέει ο άλλο. Ε, τα δύσκολα τα πολλή, τους πολλή δυνατού. Ισχύει κάτι τέτοιο, ότι βλέπουμε, υπάρχει μια τέτοια σχέση. Πώ θα τη λέγατε, Ανιστοποίηση από άλλο φαίνεται. Πολύ ωραίο το ερώτημά σα. Και... Λοιπόν, ναι, ναι, είναι πολύ ωραίο το ερώτημά σα και πολύ λεπτό. Είπατε, για να το ακούσουν και άλλοι, ότι πολλέ φορέ λέμε όταν έρχεται ένα πειρασμό και δυσκολεύονται, σου λέει και ένα πειρασμό. Ε, οι πειρασμοί για του δυνατού είναι. Έτσι δεν είναι. Αυτό δεν νοούσε, τη ουσία είναι αυτή. Όχι, και ένα πολύ μακριά από τα δυσκολία, το λέω σε μένα. Μου έρχεται Όλα τα ζώα, όλα τα πολύ μεγάλα μάτια. Όλα τα πολύ βαριά, τα σύγκωτα. Και του λέει και άλλο τελικά, μπορεί να τα αντέξει, ίσω για αυτό το είδε. Νιώθηκε περήφανο άλλο που είχε αντοχέ, ναι. Να το ναι, ναι, καταλαβαίνω Κοιτάξτε Κατά την Εμπειρία των πατέρων μας Είναι τρίτον ανθρώπων δηλαδή αυτό ή υπάρχει Όχι, να σας πω ε, Κατά την εμπειρία των πατέρων μας Ερμηνεύοντας τις αιτίες των πειρασμό Δίνουν πολλούς λόγους Να πούμε και, και πολλές είναι οι αιτίες Και διαφορετικές Όταν βρισκόμαστε σε αυτή η πνευματική κατάσταση Πολλές φορές δεν διαμαρτυρόμαστε Που είσαι Θεέ μου <laughs> Προσεύχομαι Να μου αποκαλύψεις τον εαυτό σου Και δεν μου δίνεις ούτε μια χαρά Δεν μου πραγματοποίησες κανένα από τα όνειρά μου Σου ζητάω υγεία και μου δίνεις αρρώστια Σου ζητώ αρετή και μου δίνεις πόνο Σου ζητώ βοήθεια και με καταλείπεις Και μου δίνεις θάνατο πολλές φορές Και λες τι είσαι εσύ Τα βάζει με τον Θεό Δεν πρέπει να λέμε έτσι για ποιον λόγο. Όλες αυτές οι δοκιμασίες συμβαίνουν γιατί ξέρει ο Θεός πότε η καρδιά του καθενός μας είναι χωρητική είναι δεκτική και όλα αυτά που δίνει τα δίνει ανάλογα με τον κάθε άνθρωπο για να μπορέσει η καρδιά του να γίνει χωρητική του Θεού να αρχίζει να αδειάζει ο σωτερικά ο άνθρωπος και να δίνει δυνατόν χώρου και δεκτικότητα του Θεού και τι θα γίνει να βρω τον Θεό, αυτή είναι η λύτρο μου, η σωτηρία μου. Είναι η αιωνιότητά μου, είναι η αταραξία του πνεύματο. Είναι η αιώνια μακαριότητα και αγαλίαση. Είναι η νίκη του θανάτου. Είναι η, η, όλη κουμένη, είναι η αγάπη όλη του κόσμου. Πολύ λίγο αισθάνεται αυτό που ε, ερωτεύεται και εσύ ερωτά. Πού, πού, πού, τίποτα δεν είναι μπροστά σε αυτή τη γεύση των, την γεύση τη του Θεού και τη του Θεού. Δεν υπάρχει τίποτα που να σε ενοχλεί. Είσαι δοξασμένο σε παντοδύναμος μέσα στην ανυπαρξία σου, μέσα στην αφάνειά σου μέσα στην αδυναμία σου Όπω φέρω στο μυαλό μου την γυναίκα που πέθανε το παιδί της και έψελνε με πνευματική χαρά την ώρα της κηδείας μαζί με την εκκλησία την κηδεία του γιού της και ζούσε τη χάρη του Θεού περισσότερο από κάθε άλλη φορά Ποιο είναι δυνατότερος πνευματικά από αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι η νίκη του θανάτου. Είσαι ελεύθερος. Εμείς τα θέλουμε όλα και πάντα έχουμε ένα φόβο και είμαστε ανασφαλείς. Λες να έχω καρκίνο. Λες να έχω καρδιά. Λες να πάθω κανένα ατύχημα. <σκυρί> και έχουμε ένα άγχος και μία φοβία και μία διλία Και μας γίνεται ο βίος αβίωτο. Δεν έχουμε πού να ανασάνουμε. Λοιπόν, μία αιτία λοιπόν των πειρασμών των δοκιμασιών... Είναι για να γίνει ο άνθρωπος χωρητικός Να ξεστουπώσει Να ανοίξει η καρδιά του Και να μπορεί να γίνει δεκτικός Στον διρόν του Θεού Άλλος λόγο λόγος πειρασμών είναι εγωισμός Του ανθρώπου Όπως λέει ο Άγιος Ιουλιανός Οι υπερήφανοι έτσι πάσχουν Η υπερηφάνειά μας Μπορεί να γίνει αιτία των πειρασμών του επιτρέπει ο Θεός για να ταπεινωθεί ο άνθρωπος Και άλλος λόγος πειρασμένοι για τους δυνατούς που έχουν τη χάρη του Θεού και δοκιμάζονται από το Θεό για να καρποφουρήσουν ακόμη περισσότερο αυτά αλλά μιλάμε για μέγα Αντώνιο οι ασκητές δεν είναι για μας εμείς είμεθα ακόμη σε δικασία είτε της δεκτικότητος του Θεού είτε της ταπεινώσεως έτσι κανείς άλλος να ρωτήσει κάτι Οπα. πες μου πολύ καλά οι, οι, οι είπατε ότι το, θέλη, το θέλημα ε, των δέκα 10... Ήτανε, δηλαδή, το μόνο του έννοια ήταν να γίνουν καλά. Να γίνει τη δουλειά, τους. Να γίνει η δουλειά του. Μίζε! Το, είπατε ότι το ίδιο πράγμα συμβαίνει και την ώρα τη εξοικονομήσεω, την ώρα τη μετανοία. Δηλαδή ότι αυτό μα ενδιαφέρει είναι να γίνει το θέλημά μα, αλλά ε, τουλάχιστον εγώ δεν το πρόσεχα και το εξήνο του πράγματο. για το θέλημά μου, έρχομαι γιατί μετανοώ, έρχομαι γιατί. Την... Ναι, ναι, ναι. Πολύ αυτό που θέτεται το ερώτημα είναι και αυτό πολύ ωραίο ερώτημα. Λέτε ότι ε, είπαμε ότι οι εννέα λεπτοί από του δέκα οι εννέα ζητούσαν να γίνει δουλειά του και αφήναν τον Θεό. Πολλέ φορέ το παθαίνουμε και στην Εκκλησία και στα μυστήρια ακόμα, και στην Εξομολόγηση, ερχόμαστε να γίνει δουλειά μα. Είτε να λυθούν τα προβλήματά μα, είτε ε, για να απενοχοποιηθούμε και, και όχι να, να, να ενσωματωθούμε στο σώμα του Χριστού. Ε, ναι, το σωστό είναι το να φτιάξουμε σχέση με το Θεό. Αλλά ολίγοι γνωρίζουν αυτή την οδό και αυτό το λόγο του μυστήριου. Αλλά αυτό τι σημαίνει. Θα αφήσουμε το μυστήριο. Ξεκίνα και α μην ξέρεις τίποτα. Ξεκίνα και α γίνει η δουλειά σου. Ξεκίνα και α γίνει το θέλημά σου. Ξεκίνα και επειδή ο, ο παπάς είναι και τζάμπα και δεν, δεν έχει να πληρώσει ψυχολόγο, πάνε στον παπά. Δεν πειράζει. Με, με το ναι. Ναι. Άστα. Σιγά, σιγά, σιγά θα γίνω. Όχι, όχι. Όχι. Ας. Εάν το... ε, έχει κάτι τέτοιο, τότε είναι κοντά στον Θεό. Έχει το κάνει πρώτο βήμα σχέση με τον Θεό. Τότε ζητάει τον Θεό. Είναι το πρώτο βήμα. Αλλά όποιο και αν έρχεται και εγώ για οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν πειράζει. Έχει ο Θεό. Α ξεκινήσουμε και λίγο-λίγο μπορεί η κατάλληλη στιγμή να γίνει κάτι και να ανοίξει η καρδιά μα. Σ' άλλους το ένα, σ' άλλους το άλλο, ή σ' και τα δυο. Για να έρθει ο Θεός μέσα μας, όπως λέτε, αντι και χρειάζεται να κάνουμε καλές πράξεις για να δίνει σίγουρα τη συνείδησή μας, όχι με την πρόσβαση, Ναι, ναι. Με τη διάθεση καρδιάς. Νομίζω πέρασε η ώρα και σας καθυστερήσαμε, συγγνώμη. Διευχόν τον Αγγ... Ε, συγγνώμη, δύο αγγελίε μου είπανε. Στην αιματολογή κλινική του Παπανικολάου νικολαου Νοσηλεύεται η δημάση Ευαγγελία 17 ετών Και έχει ανάγκη από, μετα... από αιμομετάλλια Κάποιος άλλος μου είπε Κάποιος Δημήτρης μου είπε για αίμα επίση Για μια κυρία και έχασα το σημείο Με ποιο όνομα είναι Κάποιος Δημήτρης που μου είπε για αίμα είναι εδώ <συριακόνι> Δημήτρη πες μου ποιο όνομα <συριακόνι> Σαν... Ζαγκλιβερνούτα Σούλα στο Αχέπα <συριακόνι> Μπορεί να δώσει αίμα και νοσηλεύεται στο Παπαγεωργείο έτσι. Να είστε καλά. διευχόντων τον πατέρων, νιμών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Να είστε καλά.